την τρίτη κυριακή της προετοιμασίας μας για τη μεγάλη σαρακοστή διαβάζουμε την παραβολή του Ασώτου Ιου. Η παραβολή αυτή μαζί με τους ήμερους της ημέρας μας παρουσιάζουν τη μετάνια σαν επιστροφή του ανθρώπου από την εξορία. Ο Άσωτος των λέει το ευαγγέλιο άφησε το σπίτι του και πήγε σε μια μακρινή χώρα όπου πατάλισε ό,τι είχε και δεν είχε αυτή η μακρινή χώρα αγαπητοί δείχνει την κατάστασή μας το βάθος της δικής μας ζωής μόνο όταν το καταλάβουμε αυτό θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να μιλάμε για επιστροφή για την επιστροφή μας στην αυθεντική τη γνήσια ζωή ο άνθρωπος που ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι βρίσκεται μακριά ο άνθρωπος που ποτέ δεν αισθάνθηκε την απόσταση έστω και για μια φορά στη ζωή του ο άνθρωπος που ποτέ δεν ένιωσε ότι είναι εξόριστος από το Θεό και από την αληθινή ζωή αυτό ε, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να καταλάβει το νόημα του χριστιανισμού ο άνθρωπος που έχει βολευτεί σε αυτόν τον κόσμο και που ποτέ δεν ένιωσε την νοσταλγία για μια άλλη πραγματικότητα αυτός δεν μπορεί ποτέ να καταλάβει τι είναι μετάνια <κυρίζει> <κυρίζει> και βέβαια μετάνια για μας, για τους πολλούς σημαίνει μια τυπική απαρίθμηση μερικών ελαττωμάτων, λαθών, αμαρτιών, παραβάσεων κλπ να τοποθετήσει ασυνείδητα πολλές φορές την εξομολόγηση και την άφηση των αμαρτιών μέσα σε νομικά πλαίσια αισθανόμαστε δηλαδή τη σχέση μας και την έχουμε αναγάγει τη θέση μας, τη σχέση μας με το Θεό σε νομική σχέση εμπορική συναλλαγή έχουμε κάνει τη σχέση μας με το Θεό αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι θυμωμένος και εξοργισμένος επειδή παραδείκαμε κάποια εντολή και αμέσως τρέχουμε να εξηλεώσουμε το Θεό. Αγαπητοί ξέρετε εκτός του ότι αυτό δεν είναι ορθόδοξο κρύβει κάτι πολύ ουσιαστικό κρύβει κάτι χωρίς το οποίο η εξομολο... ούτε η εξομολόγηση ούτε η άφεση έχουν πραγματικό νόημα και αυτό το κάτι είναι η αίσθηση της αποξένωσης από το Θεό και από τη χαρά που δίνει η κοινωνία μαζί Του λείπει ή έχει αποκριβεί η αίσθηση αυτή ότι είμαστε μακριά η αίσθηση της αλοτριώση της αλωτρίωσης μας της απομάκρυνσής της αποξένωσής μας από το Θεό της αποξένωσής μας από την αληθινή ζωή όπως την δημιούργησε και μας την έδωσε εκείνος ξέρετε είναι πολύ εύκολο να εξομολογηθώ ότι δεν νίστεψα, ότι, ότι δεν προσευχήθηκα ότι θύμωσα αυτό είναι εύκολο και αυτό κάνουμε είναι όμως δύσκολο να παραδεχθώ ότι έχω χάσει την πνευματική μου ομορφιά. Ότι είμαι μακριά από την αληθινή ζωή σε χώρα μακρινή. Ότι είμαι πολύ μακριά από το σπίτι μου, το πατρικό σπίτι. Ότι έχω καταστραφεί, ότι έχει καταστραφεί κάτι μέσα μου πολύτιμο, καθαρό, όμορφο. Έχει αλλοιωθεί η δομή η ίδια της ύπαρξής μου. Και ξέρετε αυτά τα βιώνουμε εμείς που εξομολογούμε δεν υπάρχει αίσθηση το τι γίνεται στο εσωτερικό του ανθρώπου όλοι μας καταφεύγουμε όπως είπα σε απαρίθμηση μερικών τυπικών λαθών, ελαττωμάτων και αμαρτιών Κανεί, μα κανεί δεν έχει αυτή την αίσθηση ότι βρίσκεται μακριά στην εξορία Μετάνια είναι ακριβώς αυτή η αναγνώριση. Και αυτή η αναγνώριση γεννάει μέσα μας τη βαθιά επιθυμία επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Δεν είναι τόσο επιφανειακά τα πράγματα. Ξαφνικά αρχίζω να αντιλαμβάνομαι πως ο Ουράνιος Πατέρας μου έδωσε μια μεγάλη περιουσία. Μου έδωσε την ίδια τη ζωή και τη δυνατότητα να τη χαρώ τη ζωή αυτή αληθινά. Μου έδωσε την εικόνα Του. Μου έδωσε ο Θεός τα χαρακτηριστικά Του γνωρίσματα. Την ελευθερία, την αγάπη, τη δημιουργικότητα, την κοινωνικότητα, τη γνώση. Μου έδωσε τις δυνάμεις τις δικές Του, τις θεοειδείς αυτές δυνάμεις, για να μπορέσω να τις χρησιμοποιήσω να μπορέσω να αναπτυχθώ, να μεγαλώσω, να αυξηθώ, να φτάσω να μοιάσω με το Θεό, να γίνω Θεός κατά χάρη, να νικήσω τη φθορά και το θάνατο. Μου δόθηκαν όλα αυτά, μου δόθηκε αυτή η δύναμη, να ζήσω αληθινά, να λειτουργήσω, να ολοκληρωθώ, να σταθώ στα πόδια μου, να γίνω παιδί του Θεού. Όμως όλα αυτά τα έχασα, τα απέρριψα, Επέλεξα μια ξένη χώρα, επέλεξα την απόσυρση, το χωρισμά Επέλεξα όχι μια αμαρτία, όχι δυο αμαρτίες, όχι τρεις αμαρτίες Αλλά την αμαρτία όλων των αμαρτιών Την απομάκρυνση από το Θεό, από το όμορφο σπίτι του Πατέρα Και αυτή η απομάκρυνση από το Θεό έφερε την έκρωση και όπως είπα προηγουμένως δεν είναι τόσο απλά και επιφανειακά τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται εκ πρώτης όψεως μα θα μου πει κανείς εγώ δεν πήγα πουθενά εγώ δεν ασωτεύω εγώ δεν τρέχω από εδώ και από εκεί ε, δεν με αγγίζει αυτά που λες σήμερα αναλύοντας αγαπητοί αδελφοί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παναμάς την παραβολή του Ασώτου λέει ότι άσωτος είναι ο νους του ανθρώπου δηλαδή και μας έχει δεθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε πάνω στη δομή την εσωτερική του ανθρώπου όταν ζω του ανθρώπου από τη φυσική του θέση που είναι η καρδιά εξέρχεται από την καρδιά και διασκορπίζεται, διαχέεται προς τα έξω τότε αρχίζει και η πολιτουργή έτσι έγινε και με τον Αδάμ. ταυτίζεται με τη λογική υποδουλώνεται στα πάθη, στο άγχος και στο περιβάλλον και τότε είναι στην κυριολεξία ο νους μας άσωτος όταν φύγει ο νους από την καρδιά από το σπίτι δηλαδή όπου ο νους διαμένει με το Θεό τότε σκορπά όλα τα χαρίσματα του Θεού ο άνθρωπος αποδιοργανώνεται εσωτερικά νεκρώνεται, ο νους σκοτίζεται αποδιοργανώνεται και νεκρώνεται όμως και εξωτερικά τώρα με την επενέργεια των παθών αλλιώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και το Θεό και τον κόσμο και το συνάνθρωπο εκμεταλλεύεται το συνάνθρωπο φιλόδοξα, φιλίδωνα και φιλάργυρα και επομένως ο άνθρωπος χρειάζεται θεραπεία χρειάζεται να θεραπευτεί ο νους του άσωτος, ο σκοτισμένος πρέπει να φωτιστεί, πρέπει να ζωοποιηθεί πρέπει να επανέλθει από τα έξω, από την εξωρία, από τη μακρινή χώρα στην καρδιά και στη συνέχεια να ενωθεί με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Αυτό ακριβώς είναι και το έργο της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία είναι εδώ για να μου θυμίζει τι έχασα και πώς μπορώ να το ξαναβρώ. Ήθε, αγαπητοί Χριστό Χριστώ σήμερα όχι αύριο, να βρούμε μέσα μας αυτή την επιθυμία της επιστροφής και τη δύναμη να την πραγματοποιήσουμε. Αναστάσπορεύσομαι προς τον Πατέρα μου και ερώ Αυτόν. «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, ουκέτι μη άξιος κληθήν ο Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των μυστίων σου». Πόσο απλό, αλλά και πόσο δύσκολο. Από αυτά όμως τα λόγια εξαρτώνται όλα τα άλλα. Όλα εξαρτώνται από την αυθεντική, τη γνήσια, την αληθινή μετάνοια, από την κάθαρση δηλαδή της καρδιάς και το φωτισμό του νου που αναγνωρίζει ταυτόχρονα το σκοτάδι, την πίκρα και τη θλίψη της πεσμένη μας ζωής, αλλά και το φως της θεία, Αγάπης, που προσδοκά ανα πάσα στιγμή να πληρώσει τη ζωή μας. Αμήν.